εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών πυλίου. Ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα ο Θεός Συμού, δόξα Συ. Βασιλέφ πνεύμα τη αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ανημήν και εκαθάρισον ημάς, ο πάσης σκυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημούν. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θανατος, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σχυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελέισον εμά. Δόξα ό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκαιοι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία τριά, ελέισον εμά, κυρία ηλάστητη τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συνεχώρισον τα σανομία ημών, Άγιοι επίσκεψοι και ηάστα στα ταινία ημών, ένα καιν το όνοματό σου. Κυρία ελέισον, κυρία ελέισον, κυρία ελέισον, δόξα πατρίκαιοι, πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. μόνο εν τη ουρανή, Αγία, τίτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το, το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, Τον άρτον ημών, των επιούσεων δώσει μεν σήμερον, και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών. Ω και η μη σαφία μεν ημών, και μη σαν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε μα από του πονηρού. Εξεγερθέτε του ύπνου, προσπίπτωμένη σε αγαθέ και τον αγγέλων τον των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρή και και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγύρασμα Κύριε, τον ον μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιω Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς και Αθροών ο κριτής και οι κάστοτε πράξει αλλά φόβο εν το μέσο της θεοτόκου ελέισον μα. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, έκτου ύπνου εξανιστάμενο, ευχαριστός η Θεός δια της θεοτοκου ελεισον μας. κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον κυρια λεισον ότι διά την σου αγαθότητα και μακροθυμίαν μου κοργίστησε εμή το ραθίμο και αμαρτωλό. <coughs> μου δέστην πολλέ όλες με μου, άλλο φιλαντροπεύσσου συνήθως και προς απόγνωσην κείμενον γυράζ και δοξολογήσα το κράτο σου και ενήν φώτισσόν μου τα όματα της διανύας, άνοιξώνουν το στόμα Του, μελετάν τα λογιά Σου, και συνένα τα σαντολά Σου, και ποιήν το θέλημά Σου, και ψάλιν σε μεξομολογήσει καρδίας, κι ανιμνύν το Πανάγιον όνομά Σου, το Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα στη βασιλεύθε, Παντοκράτορ, ότι τη Θεία Σου και φιλανθρωποπρονία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνωνε στήνε, και τυχήν της ισότου του Αγίου Σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνήν της δε ως μου, ως των Αγίων και νωρών Σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινούσιος, προς ενευθύνεσαι την εκτορυπαρών χιλέων μου ένησιν, όπως καγώ και νονός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάζωσαι τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν. Δέφτε προσκυνήσωμεν και προσπέσο μεν του Βασιλείμων Θεό. Δέφτε προσκινήσω και προσπέσο Χριστό του Βασιλείμων Θεό. Δεύτε και προσπέσο αυτό ο Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεό κατά το μέγα σου και κατά το πλήθος των εκτερημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από τι αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντό, σίμονο ήμαρτων και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπω άν και όθησε μισθλόγι σου και νίκησε εντοκρινέ θέσει, η δούγαρα αναρωμία συνελήφθην και αναμαρτία σου και συσέμι μήτυρ μου, η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη, με Ισόπο και καθαριστήσομε, πληνίσμε και υπερχαιώ να Ακούτε τη σμι' αγαλίαση και ευροσύνη, <coughs> αγαλιάσσονται ω θέατε ταπεινωμένα. απόστρεψον το προσωπικό από των αμαρτιών μου και πάσα σαν μου εξάλληψαν. <coughs> Καρδίαν καθαράν κτήσων εναιμίω Θεό και πνεύμα ευθές γέννησων εν τη μια απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου, Άγιον, μια δεν έλυσε πεμού. με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμω τα σοδού σου και ασεβίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου. αγαλιάσε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την σου. Ότι ή η η σα θεσίαν εδώ καν, Ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένη ο Θεός που αγάθηνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και εκοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε της θυσία, δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί επιτοθυσία σου μούσχους. Μακάρι αμούμεν ο δό υπορευόμενοι ενώ μου κυρίου, μακάρι εξερευνούνται τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξαιτή σου συναυτών, γαρί εργαζόμενοι την ανομία εν σε αυτό υπορεύτησαν. Σι ένα τύλωτα εντολά σου του φυλάξαστε σπόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εοδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου, τότε ο μία χυνθώ, ενθώ με επιβλέπιν επιπάστα στα σε σου. Εξομολογήσω εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ω φόδρα, εν τίνην εγκατορθώ στην την οδόν αυτού, εν το φυλάσσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόση με από τον εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγιά σου, όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου, «Εν τη σκύλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στοματός σου, εν τη οδό σου ε, ετέρφην, ως επιπαντί πλούτο, εν τε σαντολές και κατανοήσω το σωδού σου, εν της δικιώμασής σου με και απειλήσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψω τους οθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ των νόμου σου, πάρει εγώ ημία τη γη, μη αποκρύψεις απ' μου τα σαντολά σου». Εbbeμπόθηση Επ την ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν καιρό. Επετιμήσα σε περηφάνει, επικατάρατη εκκλίνοντα από των εντολών σου. Περίελε απ'εμόνιδο και εξουδένωση. Ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν, και γάρι κάθισαν άρχοντε και κατέμουν κατελάλουν. Ο δε δουλειό σου ειδωλέσκει εν τη σου, και γάρι τα μαρτύριά σου με λέτρου με εστί, και εσυμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφιο ψυχή μου, ζήσον κατά λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγκυλά και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιωματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισόν με, και άδω λεσχίσου τη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακεδίας βεβαίωσόν μεν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστοσεν απ' το μου, και τον νόμου σου ελείσον με. Οδόν αληθείας και τα κρίματά σου και πελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου και, Κύριε, μη με Οδόν εντολών σου, έδραμων, όταν επλάτηνα στην καρδία μου, νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου, και εξητήσω αυτήν διαπαντός, συνέθισόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου, και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου, οδήγησόν με εν τη των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα, κλείνω την καρδία μου εις το μαρτυριά σου κι εμεί πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, που μη δίν με σου ζήσον με στήσων το δούλωσο των λογιών σου, στον φόβων σου, περίελε των ονειδισμών σου, ον υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά, ειδού επεθύμεσα τα σαντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσων με, και έλθε πεμέ το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγων σου, και αποκριθήσω με τι ονειδίζου συνηλόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου, και μη περιέλυσα του στόματό μου, λόγω αναλυθία ως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμουν εν πλατισμό ότι τα σου ξαζήτησα, και ελάλουν εν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων ποιου συγνώμη, και μελέτων εν τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα, κύρια τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου, ασυγάπησα, και οι δολέ σου εν τι δικαιωμασί σου. Νίστιτι τον λόγο σου το δούλωσόν επιλυσσάσμε, αφού με, με παρεκάλεσαι εν εν τη μου, ότι το λόγιο μου σε Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, αποδέ τον ώμο σου και ξέκνα. Εμνίστην ο κρυμμάτων κύριε και παρεκλήθην. Αθεμία κατέσχε με απομαρτωλών των εγκαταλειπανώντων τον ώμων σου. Ψαλτά είσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνίστην ενοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και φύλαξα τον ώμο σου. Αυτοί οι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμο, κύριε, είπα του φυλάξαστε το ώμο σου. Εδώ δε του το προσώπου σου εν η καρδιά μου, ελέησόν με το το σου. Διελόγησάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις μαρτυριά σου. Ή τιμάστην που καταράχθην, του φυλάξει κατά τα σαδουλά σου. Σχήνια μαρτωλών περιεπλαγησάμε, για τα τον ώμο σου και απελαθώμεν. Μέσω νύπτυον εξηγυρώμεν, το εξομολογήστας και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των σε και των φυλασσόντων τα σου. Του ελέω σου Κύριε πλήρη σε γη. Τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου Κύριε κατά τον λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με. Ό,τι δε συντολέ σου επίστευσα. Πρότου μεταπεινωθήνε εγώ εκλημέλησα. Διά τούτο των το λόγιων σου εφύλαξα. Χριστός Ιησή, και εκείνη τη Χριστότητή Σου, διδαξόν με τα δικαιωματά Σου. Επληθύνθη επ' μια δικαία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά Σου. Ετυρώθη ω άλλα η καρδία αυτών. εγώ δε τον νόμο Σε μελέτησα. Αγαθώνμι με ότι ταπεινουσάς μου, όπως αν μάθουν τα δικαιωματά Σου. Αγαθό με του Σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρικε Ἰωκε ἁγίου Πνεύματος γενінκε αἰκε ἰς τοὺς αἰῶνας τὸν να ἀμήν Ἀλληλούια Ἀλληλούια Ἀλληλούια Δόξα σι ο Θεός Ἀλληλούια Ἀλληλούια Ἀλληλούια Δόξα σι ο Θεός Ἀλληλούια Ἀλληλούια Ἀλληλούια Δόξα σι ο Θεός Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον Δόξα Πατρικε Ἰωκε ἁγίου Πνεύματος γενінκε αἰκε ἰς τοὺς αἰῶνας τὸν αἰώνα εχίρεσε σου και έπλασαν με, συνέτησόν και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Εφοβμένοι σε έωψονται με και φρανθίσονται με ότι στου λόγου σου, με και με οτι στους σου Έγνων κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με, γεννηθεί το δί το έλεος σου που παρακαλέσαν κατά το λόγιόν σου το δούλου σου. Ελθέτω σαν με και ζήσο με, ότι ο νόμος με λέτουμε στην. Εσχυνθεί το ότι εγώ δε ο δωρεσίσεων και σε αντολέ σου. Επιστρεψά το με είσαι και γινόσοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμω εν τη δικαιομασή σου, όπω αν έσκυνθώ. Εκλείψω το σωτήριών σου η ψυχή μου ή του λόγου σου επιλύτσα. Εξέλπι ονεφθαρμού στο λόγιών σου λέγοντα, πότε παρακαλέσει με. Ότι εγενήθυνε κόσ εν πάχνει, τα δικαιώματα σου και πελαθώμαι. Πόσα ήσυνε η μέρη του δούλου σου. Πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση, διηγεί σαν ντόμι παράνομη αδουλεσία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάν σε σου, αλήθεια αδίκως καταδιώξαν με, βοήθησόνη, με, παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη. Εγώ δέω και κατέλειπον τα εντολά σου, κατά το έλεο σου ζήσω και φυλάξω τα μαρτυρία του στοματός σου. Ι στον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό, ει και γενεάν η αλήθειά σου, την μην και Τη διατάξη σου διαμένη η ό,τι τα στην πανταδούλα με ό,τι ο νόμο σου με λέτη μου αισθήτα, ούτε μου, Εις τον αιώνα ο μία με των δικαιωμάτων σου, ό,τι εναυτύσε ζησά με. Σώσιμη εγώ σώσομαι, ό,τι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλίτο, απολύσαμε τα μαρτυρία σου συνήθαν. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία, πλατεία η εντολή σου φόντρα. Όσοι γάπισαν τον νόμο σου, κύριε, Όλη την ημέρα με λέτη μου εστίν. Υπερ του εχθρού με σοκισάνου στον αιώνα εστίν. Υπερ πάντα σου ζητά κοντά με σε νίκα, Ότι τα μαρτυριά σου με μου εστίν. Υπερ πρεσβυτέρου σε νίκα, Ότι τα σαντολά σου ξαζήτησα. Εκ πάσε οδού πονηράς σε κόλλησα του πόδα μου. Όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκινα, Ότι εσύ ανομοθέτησά με. Ως λυκιά το λάρι μου τα λογιά σου το στοματί μου. Από τον εντολών σου συνήκα, διά τούτου αμύσης απάσαν οδόν αδικίας, λίχνος της ποσίμων μου σου και της μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξα τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. εταπινόθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσωνα κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν Η ψυχή μου εντασχερσή σου διαπαντό, και τον νόμο σου και πελαθώνει έθετο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρωνόμισα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκληνα την καρδία πίσα τα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, εμίσησα των ταινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλύττορ μου εσύ, εις λόγους σου επίλπησα. Εκλίνα τα μου και εξερυνήσωτας αντολά σου του Θεού μου Αντιλαβούν κατά το λογιόν σου και ζήσω με, και μην με από τι προσδοκίε μου. Βοηθισόμαι και σοδήσομαι, με και μελετήσουνε τη δικαιωμασή σου διαπαντό. Εξουδένωσε πάντα σου, αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντα, ελογισάμην μην πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο η γάπη στα τα μαρτυριά σου, καθυλούσανε του φόβου σου τα σάρκα μου, απογάρτων κρυμάτων σε φοβήθην. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τη αδικούση με, έκδεξα των δούλων σου εισαγαθών, μη τους άν με υπερήφανοι, οι οφθαλμοί μου εξέλιξαν ει σου και στο των τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μετά το δούλου σου, κατά το έλεο σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με, δούλωση είμαι εγώ συνήθισό με και γνώσαμε τα μαρτυριά σου, και ρόσ του το Κυρίο, διασκέδασαν τον όμορ σου. Δια τούτε ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίον και το πάζιον, Δια τούτε προσπάσαις τα σαντολά σου πετωρθούμην, Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, Δια τούτε εξειρέγνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωσης των λόγων σου φωτεί και συνετεί νηπίους, το στόμα μου ήμιξα και ήλκυσα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρίκια, ό και Αγίο Πνεύματι, και είναι και ΑΕΚΕΙ στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξαση ο Θεό. Κυρία Ελέισον, κυριελέισον, κυριελέισον. Δόξα πατρίκια, οι όκοιοι αγιοπνεύματι. Και είναι και ΑΕΚΕΙ στου αιώνε των αιώνων να μην. Επίβλεψον επ' εμέ και Ελέισον ε, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διάβματά μου κατεύθυνον κατά το σου. Και μην κατακαιριευσά το μου παν σαν ομοία, λύτρο που ανθρώπων και φυλάξω τα Το πρόκουσο σε επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδεισαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φυλάξα το νόμο σου. Δίκαιο η κύρια και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. όδρα. με ο ζήλο σου, του σου, η πεπυρωμένον το λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπη αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο όμω σου αλήθεια, κλείψες και ανάγκη ευρωσάνου, εάν το λέσουν λέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέβησόν με και ζήσομαι. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επακουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω «Εκέκραξα σου σώσω, να φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφτασα εν και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπησα, προέφτασαν οι οφθαρμοί μου προς όρθρον του μελεγάν τα λόγιά σου, τις φωνείς μου άκουσον Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουνε. με κατα αποδέτουν όμους του ομους «Εγκέστησε, Κύριε, και πάσε, οδήσου αλήθεια, Καταρχά έδρωνε των μαρτυρίων σου. Ότι στον τον αιώνα εθέ αυτά. είδε την ταπείνωσή μου και εξαιριούμαι, Ότι τον νόμο σου και πελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, Δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, Ότι τα δικαιωματά σου και εξαζήτησαν. σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, Πολύ εκδιακοντές με και με, Εκ των μαρτυρίων σου και εξέτινα. Ήδούνα συναιτούντας και εξετικόμην ότι τα λόγιά σου και φυλάξαντον. ήδη ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις αιώνα πάντα τα κρυμματα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατε με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγιά σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίανε μίσα και ευδελήξαμην τον δενόμουν σου ηγάπησα, Επτάκη τη ημέρα είναι εσά επί τα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη, πολίτη αγαπό των νόμων σου και έου και στην αυτής σχάνδελον. Προσεδόχων το σωτηριών σου, κύριε, και τα σαντολά σου, αγάπησα. η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σπόδρα. Εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, κύριε. Εγγυησά το ιδέησίσμο ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λογιόν σου συνετησών Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ορίσαμε. Εξερέξεν το το χείλι μου ύμνον, όταν διδάξεις με τα δικαιωματά σου. Φθένξε η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι υπάσαι εντολές σου δικαιοσύνη. Γεννέσ' ε το σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρέτησάμην. Επεπότησα το σωτεριόν σου, Κύριε, και ο νόμος μου ελέτη μου Ζήσε το ψυχή μου και και τα κρίματά σου βοηθ Επλανύθνος πρόπο τον Απολελός, ζήτησον τον δούλων σου, τα αντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρή και ιό και Αγίω Πνεύματι, και νύμ και αΐκαι εις τους των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη, εις ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ίσον Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον Ικτου Πατρός γεννηθέντα προ φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ θεού αληθινού γεννηθέντα ουπηθέντα, θέντα, το πατρίδι ούτα πάντα η Τον δίμα στους ανθρώπους και διά την ημετέρων σωτηρία εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών από ποντίου πουλάτου και παθόντα και τα φέντα, αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στου ουρανού και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρό, και πάλι ερχόμενων κρίνες κρίνεζοντα και νεκρούς σου τη ου σου και στο τέλο, εις το πνεύμα το άγιον, το κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκφορευόμενων, το σύμπατρικε και οι ώσοι και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, Ισμή Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, των Αδό ανάσ τα συνεκρόν και ζωή του του Αμήν. Άγιος ο του μελοδος ν. αμή. οφές ο της χυρόσ ιος αφανα το ελίσωνημαν σάγιο οφέόσ γο σς χυρός άιους αφάνα τος σελίσωνημα σάγιο οφέόσα γιο στης χυρός άιος αφάνα τος ελίσωνη μας δόξα πατίκε οιο και γι ουκνέθματι και νείν και α και στ τους Παναγία Τριά, ελέισον ημά, κύριε Ιλάνστητε Αμαρτίε Σιμών, δέσποτα συγχώρισον τα σανομία Σιμών, Άγιε επίσκεψε και η ασθένεια Σιμών, ένα κοινό όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρίκη, Ιώ και Αγίο και και πνεύματι, κοινή και Αήνκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Πάτε ρημώνα εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το το θέλημά σου, ως ον ουρανόν και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφίαιμην τς οφειλέτες ημών και μὴ εις ενέγγισι μας εις πειρασμόν αλλά η από το πονηρούν. Ιδού ον ημφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσι δηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον Βλέπε, ού, ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς Συνα μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράσουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος Ιω διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, ενώ σε ψυχή μου γρηγόρισον, ανάπτουσα λαμπάνδα σου εν Γαρίδα πότε προσέβε, λέψετε η φωνή, λέγουσα ιδού εν σου. βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξης και μην εις έξωθεν κρούσος, ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισσον, ει να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν και δόησαι τον εμφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νύν και αίγκαι στους αιώνα των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθετον τοίχο, στο τη σωτηρία σου χείρωμα, θεωτό και παρθένοι τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπινης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλωσον, τους θευσεβείς κρατέωσον, Οι ειρήνης του κόσμου πρέσβεβε ότι εσύ η Θεοτόκια η ελπίστημον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Κύριε Kire leson kire leson kire leson, Kire leson kire leson kire leson. Kire leson kire leson kire leson kire leison Kire leson kire leson ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πληγνός, ο του αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντα καλό προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών τί ώρα τ' άφητα και ήθηνο τη ζωήν ημών προς τα Σου. Τα ψυχάσιμων Αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους τας ενίας κάθαρον. Ημάς, του λογισμού διόρθωσον τα σενία κάθαρων, και ρίσσε η από πάσης λήψεω κακών και οδύνη. Τύχησον ημάς, μα, σου Αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύντου σου δόξη, ότι ευλογητός, Ιησούς, αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, κύριε, Λέησον, κύριε Λέησον, Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι Κιν ειν και αίγκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιώ τέραν τον χερουβίμ και εν να τέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεων λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόπορς σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον. Δι' Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ε Ισού, Χριστέ και Άγιον πνεύμα, Μία Θεότης, Μία Δύναμη σε λέει. των μαρτωλών, και εις όσου, με Και είσαι πίστα σε κρίμα. με τον ανάξιο δρόμο σου, Ότι ευλογητός είσαι στου αιώνα των αιώνων Αμήν. Κύριε Παντοκράτο, Ο Θεό των δυνάμεων και πάση σαρκός, Σου εν κατοικών και τα ταπεινά εφορών, Καρδίαστη και νεφρούσο ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώ επιστάμενο. Το άναρχον και αίδιον φω, Πάρουν και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, Πρόζεξε τα σικεσία σιμών, Άσκατα τον παρόντο καιρόν της νυχτός, το πλήθη των ισών εκτιρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λεωποιούμεθα, και άφεσιμήν τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία εκ ή αγνωσίως πλημελιθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, να ούσιμας ποιόν το Αγίου Πνεύματος, και δόρισε ημίν εναγρύπνο καρδία και νυφούσι διανια Πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθήν, Απεκδεχομένω την παρουσία τη λαμπρά και επιφανού σημαίρα του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ήμετα, δόξη επιγεί, κριτή των απάντων ελεύσεται, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Ι να απεπτωκότες και υπνούντε, αλλά και διηγερμένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθώμεν, και έτοιμοι στην χαράν και ει των θείων υμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα τον εορταζόν τον ήχο σου και η ανέκφραστο των καθορών του σου προσώπου το κάλο στο Άριτον. σίγαρι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε, σε εκτίσει στου αιώνα των αιώνων να μην. Σε ευλογούμε ύψη, θεθέ και κύριε του Ελέου, στον ποιούντα είμαι με θυμών. Μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσιον και εστιν αριθμό. Τον παρασχόνται η των ύπνων ει ανάπαυση τη ασθενεία Σιμών και άνεση των κόπων τη πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε ενσύ ότι ουσοι να πόλει σα σημάστε σαν ομίε αλλά φιλανθρωπέψου συνήθω και προ απόγνωση κειμένου Σιμασίγυρα. Ιστοδοξολογήσε το, το κράτο σου, διότι σου την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη Διανία Ουθαλμού και των ονιμών εκ του βαρέου ύπνου τη Ρωθημία ανάστησον άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δινηθόμενα περισπάστος και ψάλιν και το εν πάση και υποπάντων το ξαζωμένο Θεό, το ανάρχου Πατρίσιν το μονογενή Σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αει και εις τους των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσωμεν αυτόν Χριστό το Βασιλεί και Θεό Ιμών. Ήρα του οφθαλμού, μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου του του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώησεις άλλο τον πόδο σου, μη δέν εις ο σε, ειδούν εις τάξου δε υπνώσιο, τον Ισραήλ. Κύριος, φυλάξεσαι, Κύριος, και η επιχείρα δεξιάν Σου, μέρα ο ήλιο Σου συγκάφσεσε οδέ η τη την νύχτα. Κύριος, φυλάξεσαι από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν Σου, Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδόν Σου και την έξοδόν Σου από τον ίν και του αιώνος. Ιδούδι ευλογείται τον Κύριον, πάντες σε ή κυρίου, εστότε σε νίκο κυρίου, ένα βλέσικο θεο ημών, εν πάρατε είναι πάρα τα τασχήρα σιμώνη στα άγια, και ευλογείτε τον Κύριον. ευλογείσε σε κύριο ο ποιή των ουρανών και την γην, δόξα πατρί και και αγιοπνεύματι, και νυν και αή και του αιώνα των αιώνων, Αμήν. Άγιος ο Θεό, Άγιο ησχυρό, Άγιο αφάνατο Αγιος ο Θεός, Αγιος ο άγιο Αγιος ο Φανάτος Ελέησόν ημάς. Αγιος ο Φεύγως, Αγιος ο άγιο Αγιος ο Φανάτος Δόξα Πατρίκι Ιων και Αγίο Πνεύματι και Νικία και Ιστού Θεόνα των αιώνων Αμήν. Παναγία Τριάς Ελέησόν ημάς, Κύριε Ιλάστητε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τος ανομίας σημαίν, Άγια. Επίσκεψε και η ασθένεια σου, Σιμώνεν και το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Δόξα, πατρί και ιό και ο Και νυν και αέκαι στου αιώνα των αιώνων αμυν. Πάτερη μόνο εν τη σου, Αγιαστή το τόνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, Γεννηθεί το θέλημά σου, και επί τον άρτον ημών των επιούσιων, δόσημη σήμεραν, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφήμεν τι οφειλέτε ημών, και μη ησενέκιση μα πειρασμόν, αλλά ρίση ημάν από το πονηρούν. Μνήσε τη, κύριε, ω αγαθό των δούλων σου, και ω ενβείο ύμαρτων συγχώρισεων, ο δύσγαρα αναμάρτητο ο δυνάμενο, και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση, ο βάθησο φιλανθρόπο πάντα οικονομών, και το συμφέρον απονέμουν. Και το συμφέρον πάση να πονέμουν μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον, κύριε τα ψυχάς των δούλων σου. Εν την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη Θεό και θεόημον. Δόξα, πατρί και ιό και Αγίω πνεύματι. Μετα των Αγίων, ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχά των δούλων σου. Ένθαου και στυπόνο σου. Λύπιου στεναγμό αλλά ζωή Και νυν και στου των αιώνων να μακαρίζομεν σε πάσα εγινεε Θεότό και παρθένε εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε υδώκησε. μακαρίες μεν και ημείς προστασίαν στέχοντες ημέρας γάρ και νυχτός σε υπερημών και τα τη της βασιλείας θεσέσαι κι εσείς κρατήνονται δυο ανυμνούντες βόμυνσι χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου Κύριε λείσον Κύριε λείσον Κύριε λείσον Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε, Λέισον, κύριε Λέισον. Τον αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των Ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρισαν αυτή, σπαν πλημέλημα, εκούσιων και ακούσιων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημέληθαίνει παυτών. Και κατασκηνώσαν αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλωερής, εν τόπις αναψήξεως, ενθα θά πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απεώνους αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημήν την βασιλείαν σου και την μέθεξην, των αφράστων και ονείων σωναθών, και της εισα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσήν, σίγαρη η ζωή, η ανάπαυσης και η ανάπαυση. Και η ανάσταση των κεκυμμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεό Σιμών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το ανάρχο σου πατρί, και το παναγιο και Αγαθό και Ζωπιό σου πνεύμα, την και ΑΗ και ισου αιώνα των αιώνων να μην. Υπερένδοξα, Υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Ιώσου και Θεό Ημών, και έτησε να σώσει διασούτα ψυχα Σιμών. Η ελπίζ μου Πατήρ θα τα φυγεί το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση. την πάνσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθημι, μήτερ του Θεό, φύλαξον υπό τα σκέπνου Σου. Ευλαίσον η Μάνας, Κύριε, ευλαίσον η Μάνας, πάσες λαρακολογία, ξεχωρούντες, τάχτες οι τήνικες, οι άνος δεσπόδοιοι, οι αμαρτωροί προσφέρομεν, η το Ξαφάτρι και Υιό και Αγίο Βνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σιγκαρ παιδί θα με, μοιοργήστης ημισχόδρα, μοιοδεμνήστης τον ανομοιόνιμο, αλευί βλέψον και νήνωσες λαμούς και λίτρωσε ημάς εκ των εχθρόνιμων, σιγκαρ ημ Θεός ημών και ημισκλαώσου. Πάντε σ' έργα σου και το όνομά σου έβηκε εκεί μεθά. Κύριοι και άλλοι και εις τους αιώνας των Της ευσπραχνίας, την πίνει, να έβησομαι, μην εγκλογημένη θεωτόκια! Εγκύζω της εισένειας, το κύρισε με! Ρις τριμμέντιά σου, τον περιστάσεων! η του γένους, στον Χριστιανό!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 Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Λέισον, Δόξα πατρίκια, και Αγιοπνεύματι, Κινί και, πνεύματι, και Αήκη στου αιώνε των αιώνων Αμίν, Την τιμιότερα τον Χερουμπίν και ενδοξότερα να συγκρίτω στων Σεραφίν. Την αδιαφθόρο θεονλόγων Τεκούσαν, Την όντω θεοτόκον Σε μεγαλήνομεν, Εν ονόματι κυρίω ευλόγησων. Διευθύνων των Αγίων Πατέρων ημών, κυρίε και ο Χριστέο Θεό ημών, μα. Αμήν, Δέυτε προσκυνήσομεν και προσπέσο το βασιλή ημών Θεό. Δέυτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλή ημών Θεό. Δέυτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου κύριο εν ημέρα θλίψεω, περασπίσει σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλιες η βοήθεια μεξ' Αγίου και εξιών αντιλάβητός σου, μισθή η πάση στη σου και το ολοκάφημάς του πιανάτω. Δόησαι Κύριος καλό την καρδιά σου και πάση και βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόμα του Κυρίου και ο ημών Πληρώσε κύριο πάντα τα αιτήματά σου, μη μέγνωνε πιέσουσε κύριο τον Χριστόν Αυτόν επακούσετε αυτού εξ ουρανού αυγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού, η εν άρμασή και ούτι εν ύπης, εμείς δε εν ονόματα Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθαν. Αυτοί αν και έπεσαν, εμείς δε ανέστημεν και αναπτώθηναν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενιαν ημέρα επικαλεσόμεθαν σε. Κύριε τη δυνάμη σου, εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσε τα σπόδρα, την επιθυμίαν τη καρδία αυτού έδωκα αυτό, και την θέληση των χιλιών αυτού και στέρισα αυτών Ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίε Χριστότητο, επί την κεφαλήν αυτού, Στέφανον εκλήθου την ίδια. Ζωήνη τη και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερώνη αιώνα αιώνο. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει αν επιθύσει επ' αυτόν ότι δώσει αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, σε αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επικύριον και εν το ελέη του υψίστου μίσα λεφθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση τη εχθρή σου, η δεξιά σου έβρι πάντα στου μισούντα σε, ότι θύσει αυτού ως κλίβανον πυρώσει καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς φυρ, τον καρπών αυτών από τη γης απολύης και το σπέρμα αυτών από λιών ανθρώπων, ότι έτυναν εισα κακά διαλογή σαν το σου μη δίνονται Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλύπης οτιμάσες το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομην και ψαλούμεντας δυναστία σου, Δόξα Πατρίκη, Ιώ και Αγίο Πνεύματι και Αήλ και στους αιώνες των αιώνων Άγιο ο Άγιο Ισχυρό, Άγιο μα. Άγιο ο Άγιο Άγιο αθάνατο ελέης μα. Άγιο ο Άγιο Άγιο αθάνατο μα. Δόξα και Αναγία πριά ελέισον μας, κύριε η λάστι της αμαρτίας σιμάν, δεσπούτας συγχώρησαν της ανομίας σιμάν. Αγία επίσκεψη και αίιας, η ταστασίας σιμών έναικε του σου. Κύριε ελέισον, κύριε ελέισον, κύριε ελέισον, δώξα πατρίκια ή οκ και γύο πνεύματι, και νύχια ή και στους αιώνες των αιώνων αμύν. Πάτε μόνο εν της ουρανίς, Αγία, δίδο το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί της γης, τον άρτων ημών των επιούσιων, δώση μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφή ημών, και μη η σαν έγκυση μα τη από του πονηρού. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δορούμενος και τωσόν φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρή και ιό και Αγίω πνεύματι. Ο υψωθείς το σταυρό εκουσίω τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ Θεός. Έφρανον τη δυνάμισου σου τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν τυν σύν των ειρήνης τρόπαιων και νήν και αΐ και στου τον των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μην παρήδης αγαθήταση η κεσία Σιμών Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε και έλευσας και χορήγε αυτή ουρανώθην την οίκην, διότι έτηκε στον στον Θεών μόνη αυλογημένοι. Δόξεν υψίστη Θεό και πηγή Σιρήνη, έναν άνθρωπη ευδοκία. Δόξεν υψίστη Θεό και επιγή Σιρήνη, έναν άνθρωπη ευδοκία. Δόξεν υψίστη Θεό και επιγή Σιρήνη, έναν άνθρωπη ευδοκία. Κύριε Ταχύλη μου, ανοίξει και το στόμα μου αναγγειλεί την ένεσή σου. Κύριε Ταχύλη μου, ανοίξει και το στόμα μου αναγγειλεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύθησαν οι τλίβοντές με, πολλοί επανίσταν τέπεμε, πολλοί λέγωσε την ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε κύριε αντιλήπτον μου, η δόξα μου και η την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, και επίκουσέ μου εξόρουσα γύρω αυτού. Εγώ εκεμήθη και ύπνοσα, εξηγέθηνο τε κύριο αντιλήψε μου. Ο φοβηθήσω από μοιριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτευθεμένων μου, ανά στα κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι σι επάταξα πάντα στου εχθρένοντά ματέω, ο δόντα συνέτριψα, το κύριο ισοτηρία και επί τον λαό σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος για έρθινε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάνιμι και επιστήριξε με την χείρα σου, ουκαι έστιν ίαστις μου προσώπου της οργής σου, ουκαι ειρήνη της οσταίας μου προσώπου των αμαρτιών μου. Mm. Ότι η ανομία μου υπερρίνω την κεφαλή μου, ουσοί φορτιών βαρύ, ευαρύνθεσαν απεμέ, Προσόρισαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Ε ταλαιπώρησε και κατεχάνθηνε ως τέλος, όλην την ημέραν σκητροπάζουνε πορευόμειν. Ότι εξώε μου επλύστησαν ευευευμάτων, και ουκές θυνίασης ειν τη σαρκή μου. Ε και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ω τον αγμός μου από σου η καρδία με ταράχθη ράχθη, με η μου, και το φω των αυθαλμών μου κι αυτό και έστη μου. τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξαναντία μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο Ιζατούντε στην ψυχή μου και Ιζατούντε στα κακά μου, οι ελάλησαν ματαιότητα και δολειότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω η κοφό σου κοίκον, και κι και άλλο σου το στόμα αυτού. Και γενόμινος οι άνθρωποι σου κακούν και ου καχνω το στόματι αυτού ελευμούς. Ότι επί Κυρία, ήρπισσα, ακούσει Κύριο ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιμοι εχθροί μου και εν τωσαλευθήν επόδας μου, επεμέ με μεγαλαιμώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμο και αλγιδόν γονοποιών μου, εστί διά Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω μου. Οι δε μου ζώσοι και κεκρατέονται υπέρ με, και οι πληθύντες ενημεσούντες οι με αδίκος, οι ανταποδίδοντες με κακά αντιαγαθών εντιαβαλώνουν με επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείπεις με κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχηση στην βοήθειάν μου, κύριε της σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείπεις με κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχηση στην βοήθειάν μου, κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεό μου, προς Σέω θρίζω, εδίψησέσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξη μου, εν μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν τω Αγίου το ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και εν τω όνομα της μου. Ω εκστέατο και ποιότητα ευλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω ενέστο το όνομα μου, ή έμνημον ευώσοπη τη τρομνή μου, τη όρθιση ότι η γεννήθη μου και η δυσκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσωμαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβω το η δεξιά σου. Αυτοί οι δε ισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, ει ελεύσοντε ει τα κατώτα τη γη, παραδοθίσοντε ει χείρα ορφέα, μερίδε ο δε βασιλεύσε, Φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσου ομνιών αυτό, ότι είναι τον τον άδικα. Εν της όρθρησα με εισέ, ότι γινήθεις βοηθός μου, και εν και επί των τερίγων σου αγαλιάσω με. ψυχή μου πίσω σου, εμού δε το η δεξιά σου, δόξα πατρίκια και ιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και και αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Δόξα ή ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Δόξα ή ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Δόξα ή ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και υγειοπνεύματι. Κι ενήν και αήκε ει τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Κύριο θεό Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νύκτη εναντίον σου, εις ερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, το ου σου εις μου, ότι επλήστηκα κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγγισε. με το κατεβενών των Ισλάκων. λάκων, εγενήθηνε όσοι άνθρωπος αβοήθητος σαν νεκρής ελεύθερος, οσοι τραυματίε καθεύοντας στην τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της σου απόστασαν. Έθεν ντόμε, ελάφκα εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαγε. Επέμε, εμάκρινα στου γνωστού μου απέμου, έθεν με ευδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούχαξε πορευόμην, οι μου ησθένισαν από τοχεία. Ετέκραξα προσε, κύριε, όλη την ημέραν, Επέτασα προσέ τα σχήρα μου, μη τι νεκρεί ποιήσει ταυμάσια, ή ιατροί μη διηγήσετε έτσι σαν το τάφο, το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη Καγώ προσέκυρε και έτραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στον σου, απέμου Πτωχό σημειώ και ενκόκει η μου. Η δε δεν και έξω υπορθηθυν. Έπε σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μετίωσα μου με όσοι ήθερο όλη την ημέρα περιέσχων με αμά. Εμάκνασα πεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό τη οτιρία μου η μέρεξε έκραξα και η νεκτή ανατίω σου. Είσαι θέτο τον οποιοών σε προσευχή μου κλείνω το όσου μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνου πάστα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα ανομία σου, τον ιόμινον πάστας νόσου σου, τον λύτρουμον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανόντα εν και εκτιρμής. Τον επιπλέοντα αναγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ω ΑΕΤΟΥ ναιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωησί τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η και Λεϊμών ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ουκ οργιστή εται Ουδέη των αιών αμηνεί. Ουκάτα σαν ομοία Σιμών επίση εν ημύν, Ουδέκατα σαν Μαρτία Σιμών αν τα πέδω και εν ημή, ο Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε κύριο το έλεος αυτού, έπει τους φοβμένου σε αυτόν. Καθώσον απέκουσαν το λέει Εμάκρινε φημώντα ανομία ημών, καθώ εκτίρη ο οκτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχού εσμέν, άνθρωπο όσοι χώρτωσε η μέρη αυτού, ω άνθο του αγρού τους εξανθήσει, εξανθίσει, ότι πνεύμα διήθενε αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του κυρίου από το αιώνος και έω του αιώνος επί του φοβουμένου αυτών, Κα η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάς σου την διαθήκην αυτού, και μεμηνυμένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος ειν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι υποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνήσεις των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, ει άκουσαν τη προσευχή μου. Ενώτησε την δέη σου με τη αληθεία σου. Εσάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει σε κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου. Ετε την ζωή μου. Εκάθεσα ως νεκρούς αιώνους, και, και δίας, με κάθε έμενε κοντινήσω μεκρού σε όνου και η καιδέ να το πνεύμα μου, ενεμένε τα καρδία μου. εμνή στην ημερών αρχαων, εμελέτησα μελέτη σαν πά τη έργεια σου επίλυση των χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα τα προσέτα χύρα με ψυχή μου για ανηδρόσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε εξέλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου από μου και ομιλούσε με τι κατεβαίνουν σλάκων. με το πρωί το έλεγό σου, ό,τι επισύλπησα. Γνώριζον με κύριε, όδον ενυπορεύσω με ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Έξελω με τον εχθρό μου, κύριε, προσεκατέφυγον. Διδαξον με το ποι το θέλημά σου, ότι σύωθε ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εντόνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκδίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωθρέψει στου εχθρού μου. Και πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δουλό σου ημή. Ισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθισε κρίση μετά του δούλου σου. Ισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθισε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθό να οδηγήσει με αγίαι ευθεία, δόξα πατρί και ιό και αγίαιο πνεύματι, και νύμ και αή και ει του αιώνα, τον αιώνα να Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ή ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ή ο Θεό. Αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε Θεός κύριος Στα αλλάσεις τα κύματα, και των θύρων τα ορμήματα, χαριν όσας σε κραβάζες. Τε δοξασμένος είχα τον και ζαλής όσο Δόξα Πατρί και και την φλόγα των πειρατσμών των κρύων της, όχι εν δείσαι να πες στα χύματα τα και των θύρων τα ορμήματα, καλλινόσα σε κραφάσες. Εδοξασμένος είπαν τον δύναμε, Υίλος και σαλίσσος όσας με. Εδικιά είχε Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, το ασάλεπτο στήριγματο της πίστεως και σεβασμιωτός, Θέο <Φιώ> κόπο να μην είμαι σμεγγόνινο με πιστή. Χερέι δεν υπέρκρα τη νη ζωή. Σαν Και δεν υπέρωθαν οι ελπίδε. Στι πομένον αντιληψει. Χερέι, μου τι ανοίγετε. Κύρια Λέισον, κύρια Λέισον, κύρια Λέισον. Δόξα Πατρίκαιο και Αγίο Πνευματή. Και νυκαιά, η και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πάντα τα έθνη κρωτίσετε χείρα, αλλά το Θεό φωνή αγαλιά. Ότι κύριο ύψιστο, φοβερό, βασιλέ μέγα επιπάσαν την γήν. Υπέταξε λαού σημαίνει και έθνη από του πόδε σημαίνει. Εξαλέξω το ημί την κληρονομία. Εν ναι, αυτό εν καλονίνια ακόμη γάπησεν. Ανέβει ο Θεό σε ένα λαγμό. Κύριο την φωνή σ' Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλετε, ψάλετε το Βασιλεί ημών, ψάλετε. Ότι οι βασιλές πάση τη γη ο Θεό, άλλατε συναισθό. Οι ε, βασιλές είναι ο Θεό από τα έθνη, ο Θεό κάθεται πετρώνου αγίου αυτού. Άρχοντε λαών συνήθισαν με του Θεού Αβραάμ, ότι το Θεό οι κρατέ τη γη φόδρα επίρθησαν. Μέγας χείριος είναι φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, ενώρια αγίου αυτού. Ευρύζω γαλιά με τι πάση τη γη, όλε οι τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέα του μεγάλου. Ο Θεό με τι βάμερε ναυτίσει νόσχετε, όταν αντιλαμβάνετε αυτή, ότι οι βασιλείς της τη γη συνήθισαν, επί το αυτό. Αυτοί οι δόντε, ότου σε θαύμασαν, εταράχθησαν, εσελεύθησαν, τρόμο επελάβε το αυτόν. Εκεί ο Δίνε ω εν πνεύματι τη βιαίωση, τρίψη διάθαρση, καθάπερικουσαμε, ενώ το και ειδομένων εν πόλη κυρίω των δυνάμεων, εν πόλη του Θεοειμών. Ο Θεό ατεμελιώ ναυτινή στον αιώνα. Υπελάβω ο Θεό το ελαιό σε του λαού σου, κατά το όνομά σου, ο Θεό σου του κι ένεσή σου, επί τα πέραδε γη, δικαιώσην σου δεξιά σου. Εφρανθεί το όρο και αγαλιάστο σαν της Ιουδέας, ένε και το κρυμά του Σου, κύριε. Κυκλώσετε Σιόν και περιλάβετε αυτήν, διηγήσετε εν τη πύργη αυ... αυτή. Θέσετε ασφαρδία Σιμών στη στην δύναμη αυτή, και κατά διέλεστο ασβάρη αυτήν, όπω αν διηγήσετε τη ότι ούτω εστί ο στον αιώνα και στον αιώνα το αιώνα, αυτό σπιμανεί η μάστη στου αιώνα. Ακούστε τα αυτά, πάντα τα έθνη, ενώ οι κατοικούντε στη Οικουμένη. Είτε γηγενεί ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιο και παίγνει, το στόμα λαρή σοφία και η μελέτη τη καρδία μου σύνεση. Κλεινώ ει παραβολή του και η ανομία της πτέρνη μου συνεση κλεινω ει παραβολη του ουζου μου ψαλτηριο το προβλημα μου ειναι αδυ φοβουμενη μερα η ανομια τη πτερνη μου οι επί τη δυνάμει αυτών, επί το πλήθο του πλούτου αυτών καχώμενοι. Αδελφό σου, λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπο, που δώσετε το θεοέξιλασμα αυτού, και την τιμή <κυρίζει> τη λυτρώση ψυχή αυτού, και κοπία εν είστε νεών και ζήσετε ει τέλειο. Πού κόψετε καταφράνονταν φράνο, τα είδη επί το αυτό άχρον και άνου απολούνται, και καταλήψουν ολοκλήρου των πλούτων αυτών. Και οι τάφοι αυτών, η αυτών Σκοινώματα αυτών ει γενεάν και γενεάν, επεκαλέσονται τα ονόματα αυτών και των γιών αυτών, και άνθρωποι ω τιμή όνου συνήκε, παρά στι κίνε τη ανοή τη χιομοιώθη αυτή. Αυτή ο δό αυτών σκάμπελων αυτή, και μετατάφταν το στόμα του αυτών ευδοκίσουσιν, ω ρότα ενάδει έθετο θάνατο στη μανία αυτού, και κατακυρεύσουν αυτών οι ευθύ το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιοθήσεται το άδει, εκ τη αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός, λιτρώσε λυτρώσε την ψυχή μου, χειρό άτομο τον λαμβάνει Μη φοβούσε τον πλουτίσει άνθρωπο, ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούτε εντεποθύνσει εν αυτόν λύσετε τα πάντα, Ουδέ συγκαταβίσετε αυτό η δόξα αυτού. <κυρίζει> ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, Εξομολογήσετε έτσι ότι αγαθό αγαθίνει αυτό. Η σελεύθερο γενεά πατέρων αυτού, Έω αιώνα σου κόψετε φω. Και άνθρωπο εν τιμή όνου συνήκε. Φαρά την θηνε σανοήθι σομιοθι αυτής Δόξα πατρική και οκύ γιο πνεύματι κενήν κι τους αιώνας τον αιώνον αμίν αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα ο αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα σι ο θεός αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα σι ο κύριε κύριε και ο Θεό Σταόν κυρίω ελάλισε και γκάλεσε την Κίνα από Ανατολών ηλίου μέχρι τιμών, δεξιώνει η ευπρέπεια τη ωραότητο αυτού. Ο Θεό εμφανώ σύγχυση, ο Θεό ημώνι του παρσιωπήσετε. Πήρε όποιον αυτού καθίσετε και γύκλω αυτού κατεγεί φόδρα. Προσκαλέστε τον Ρανόν άνω και την γίνη του διακριτήν των το λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό του ουσίου αυτού, του διθεμένου στην διαθήκη να για να γελούσαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη ναυτού και ο Θεό κριτήσε στην. Άκουσαν λαό μου και ραλίσο σε Ισραήλ και διαμαρτύρομαι έτσι. Ο Θεό, ο Θεό, η Μιχάο που έπετε στι Ιεσου ενέξω. Τα δε όλο καυτόματά σου να πιόν μες στη διά με στη διαπανό. Ο δέξο μου του έκουσου μουσχου, ο δέκτορ πυγνίου σου χυμάρο. Ότι εμά ε, στη πάντα θηρία του αγρού κτίνια τι ώρε και βόε. Έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ρότησε αγρού μου εστίν. Εάν πεινάσω, Κομίση, που εμίγαρε στην Οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, μη φάγω μακρή, ατάβρον, η αίμα τράγω μπίω με κρέα τα αγρονία με τραγούμπια με θύσον το θεό τη ενενέσεω, και απόδοση του υψίστου τα σε φάσουν. Και επικαλισέμενοι με αθλήψεω, και ξελούμε σε και το δεόμαρ του λόγι που ο Θεό, ή να εκδίγη τα δικαιώματα μου, και αναλαμβάνει την διαθήκη μου δια σου. Σύνδεμη εις παιδί, αν τη ξέβαλε τους λόγους, μισθάω πίσω. Η αθεώρηση κλέπιν. Συνέδριχε σε αυτό και με τα μυχού τη μερίδα σου τέθεις. Το στόμα σου πλέον κακίαν παιχία, και η γλώσσα σου περιέπληξε δολιότητα. Καθήμενος κατά το αδερφού σου κατεγάλη, το γατρίδα τη μητρό σου τίθισε σκάνδαλο. Τα αυτεπίση και σύγυσε, επέλαβε σαν ότι έσω μέσα όμοιου ενέκουσε και παρασκήσου. Κατά πόσο πόθουν τη αμαρτία σου. Σύνεται η τάφη, επιλανθο, του Θεού, η υποταρπάση του ιωριόμενο, θυσία νέες, δοξά σημαί και κοιοδόση, δείξω αυτό το σωτηρίον μου. Λέει σώνω, Θεό, κατά το μέγα, ελεό σου, και κατά το ο πλήρε των εκδημώσεων, το όνομά μου, πλέον πλέον από τις ανομίε μου και από τις μου, καθαρισώ, τι αμαρτίε μου καθάρισαν με. Ότι η ανομία μου εγώ γινώσκω, και αμαρτία μου ενοποιών με, με στη Σύμφωνα ήμαρτων και το πονηρών ο οποίο σου φίσα, όπω αν δικαιωθήσει τι λόγια σου και νικητήσε το κουναστέ. Εδούγα νομία στην και να μαρτήσει και, και σε έμενη μήτρη μου, είδου καλή ενηγάση στα όβρα και τα κρίφια τη οφία σου έγινο σάμι, κρατήσει μια όπου και καθαριτήσουμε γνώρισμα και περιχειών να ευκαθήσουμε. Κουθήσει μια αγκαλία στην και φροσύνα γαλιάσουμε στα τα πεινωμένα. Απόσπαστο προσωπών σου από των ομαρτιών μου και πάση τη ανομία μου εξάλληψαν. να καθαρά χτίσουνε με ο Θεό και πνεύμα φτασιγέννηση με τι αγκάτε μου. Μια απορρίψιμη από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο, μια αντανέννηση απαιμού. Απόδοσμη την αγανία ψήξη του κυρίου και πνεύμα θυμμονικών στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού σου και σε βίσε-βι-σέ-βι στρέσουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη κυρίε μου. Χρειάσετε η λόσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου και το στόμα να την άμεσή σου. Τι θέλησες της στη σύνομα δοκάνω, το καυτό μου το Θεό, χυσία το θεόπνε στο καρδιά στα και τα πεινωμένου που εξουθενώσει. Αγάθειων κύριε τη ευκαιρία σου και κορομηθείτε ότι είχε τουσαλλίνε. Τότε ευκαιρίσει να Τότε αν Δόξα Πατρικε Ἰωκε Ἅγιο Πνεύματι, κενінκε αἰκείς του σεῶνας τοῦ νεώνου ἀμὴν. Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια, δόξα ο Θεός. Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια, δόξα σι ο Θεός. Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λεισόν, κύριε λεισόν, Δόξα Πατρικε Ἰωκε Ἅγιο Αδική ανελογή σου τη γλώσσα σου, σε ξυρόνη χωνιμένων πήγαινε στον δόλο. Η γάπη σου, κακή ανυπεραγάθο, σήναι. Αδική ανυπερτουλανή σε δικαιοσύνη. Η γάπη σου, πάντα ρήματα κατά ποντισμού, κλωσσοδωλία. Διότι το Θεό καθέρισε στέλο, εκτέλεσε και μεταναστεύσει από σκινόματό σου και το ρίζωμά σου και οι ζώντων. Όσο τη δίκαιη έχει φοβηθήσονται, και από αυτόν γελάστο και ρούσοι. Δω άνθρωπο όσο κάθεται το, το Θεό, βοηθών αυτού, βλέπει να πει το πλούτο αυτού και να δυναμώθει από τη αυτού. εγώ δέωση, λέει, κατάκρατο εν το ήχο του Θεού, ήλπισε από το τέλο του Θεού στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, ξομοργήσω μέσα στον αιώνα ότι πείσαι στο κομμένο του όνομά σου, ότι Χριστόναντίον των ουσιών σου. Είπε νάφρων καρτί γι' αυτού Θεός, και εις Θεός, που διεθάεισαν και δελείχθησαν νομίες σου κα εις αγαθών. Θεό Ο Θεός απ' το ρελούδι επί των ανθρώπων, που οι δίνοι αίσθης Υιούν οι εξιτών των Θεών, πάντης εξαγκρινά με χρειώθησαν ο κα εις τη ποιόν αγαθόν ο κα Οχι γνώστε πάντης ειχαζόμε την ότι ο Θεό διασκόπησε νοστά ανθρωπαρέσκοντα τη γέννηση, ότι ο Θεό εξουδένει αυτούς, τις τη το δόση ξένων σωτήριων του Ισραήλ, ενώ το Θεό την του λόγου αυτού, να και να Ισραήλ. Θεό, το όνομα και τη δυνάμει σου κρνίσμα, Θεό, προσευχή μου, τα ρήματα του σταματό μου. Ότι οι αλότρωποι πανέστησαν μου και ν όποιων Ειδούγα ο Θεό μεθύμουν και ο κύριο τη λήψη τη ψυχή μου ουστρέψε κακά τη σε χρήμα και η λιθεί του εξρόθεσου αυτού. Οψίωσε ίσω και εξομολογήσω με το όνομα νατή σου κύριο και βγαθών, ότι εκπάσει τη λύψη σου ίσω μου και τι συχθεί με πείδων ο θαλόμ μου, ενώ ο Θεό την προσευχή μου και μη παιδί στη δηήσή μου, πρόσχε με τι άξο μου. Ελυπή την ενδιαδροσχίου μου και ταράφια μου εχθρού και αποθλίψουσα μορτιουνού. Τι ξέκλα πεμένο μένω μια καινούργια ανεκόμη, καρδιά μου ταράφια μου και δηλία θανάτου που έπεσαν με. και τρόπο ήρθανε με μέ και καλυπισμένο σκοτώτω και είπα: τι δώσω μη τέρε του απεριστερά και αποτατήσουν και καταπάσω, είδα μάκουν να φιγατεύουν και βρίσκη στην αυτία μου. Στο δεχό μου το Θεό του ζωτάμουν πολιγοψυχή και αποκαταγίδο. Καταπούνη κύρι, και κύριο τα διέλευση τη γλώσσα αυτών ότι είδουν ανομία για την αντιλοκριάνη την πόλη ημέρας και νυχτό η κλόση αυτήν επιτατήχε αυτοί οι ισχυρονομίε και, και κόποσαν μέσω αυτής και αδικία, και ο εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής οι και δόλο, ότι οι οχθρόιων οι καν, και ο μισό επιμέμου χωνελμώνισε, εκρήβηναν από αυτού οι άνθρωποι και γνωσταί μου, σ' αυτό αυτό έγλει με δέσματα εν το οίκο του θεοπορεύθη με νομονία. Ερθέτε διθάνθως, από αυτού και εγώ προ τον Θεό και έκταξα, και κύριο Σύκουσέ μου, σπέρα και πρωί και μεσηβρία δεγήσουμε. Και ο Παγκελόκη ακούσε τι φωνέ μου. Η τρόστα εν ειρήνη ψυχή μου προ το τον εγγυησόν τον με ότι είναι πολύ εσύ Σε ακούσε τον Θεό και το ποινώσει αυτό σου υπάρχον πρώτων αιώνων. Ο Γαριστήν αυτοί σαν τάλαμο, ότου και φοβήθησαν τον Θεό, εξέτεινε τη χύρα αυτών των ποδιδών. Επεβήλωσαν τη διαθήκη αυτού, διαμερίστησαν αφορίε του προσώπου αυτού και γύρισαν καρδία αυτών. Παρήθισαν οι λόγοι αυτών οι περέλαιων και αυτοί οι συμβολίτε, επειδή είσαι τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει στον αιώνα σαν το δικαίος, είδε ο δός των αιώνων σου το δικαίωση, είδω θεό κατάξυχο τη φρέα διαφθορά. Άνδρε, αιμάτων και δολιού, του ομίμησέ σου, είτε σήμερα στις τόν, εγώ δεν κυριαρχεί, όγισε το ξαπατρική, όγια και ο πνεύματι, και ανήκει η αήκηση στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, αδόξα Σιόν Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, αδόξα Σιόν Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρή και Υιώ και Υιωπνεύματι και νεοικία οίκυς τους των αιώνων. Αμήν. ΑΕ, mm -hmm. πάρη που μου την γη σηχή μου μετανόησο σενταπογνύει παισματων λυτρούν. Βόησον Χριστό το Θεό, καρδιόντας το ίματος, θύλε κατά δικάσης, θύσε μου ο Θεός και λέει στον με. Ναι. Έως πότε ψυχή μου επιμένης της πτές μας είναι, έως πήρας λαμβάνεις με τα υπέρθεση. Λάβε κατά νου την κρίση, την μέρουσα, και βόησον <Κιλήσου> Χριστό καρδιό μπροστά ημαρτών αλλά πάντητε Κύριε Ρεϊσόμε φνόψα Πατρή και και Άγιό πνεῦμα Κυρία Ελέσουν, κύριε Ελέσου, κύριε Ελέσου, Δόξα πάτρεν και ό και εγώ πνεύμα τη. Τή... Κυνδέρια <Κι> και στου αιώνα τον όνομα να μην ελέγησε όθω, ότι κατέπάτησε με άνθρωπο, όλη την ημέρα που πολεμό με, κατεπάτησαν με εκτυμο όλη την ημέρα, ότι πολύ πολεμού τη μα ίσω. Η μέρε που εγώ δεν έλθει λόγου μου και Όλη την ημέρα του λόγου μου ευδελίζονται. Ο κατέμο πάντησε οι διαλογισμοί αυτών ει κακών. Παρικύουσε και κατακρύψουσαν αυτή την τέρνα μου φυλάξω και καθάπεροι την ψυχή μου. Υπέρ του μεθενό όρου αυτού συνοργεί λαού κατάξει. Ο Θεό την ζωή μου εξυγκυλάσει. Έδω τα δακρυά μου ενοποιών, σώση, σου. Ω και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψω στην αίθουσα μου στα οπίσω. Εν η μέρη που καλέσω μέσα. Ιδού έγνω τη μου εις. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα: Οχοβηθήσω με τύπηση με άνθρωπο. Εν εμείο Θεό, ευχέα αποδό, ενέσαι όσου, ότι ερίζω την ψυχή μου εκθανάτου, του οφθαλμού μου αποδακρύων και του πόδου μου πολεστήματο, ευαρεστήσω ενώπιον κυρίω εμφωτή ζώντων. Ελέη σου όνο Θεό, ελέη σου ότι επισύπε ψυχή μου και εν τη σκιά τερίγων σου ελπίζω έω σου παρέλθει ανομία. Και κράξουν προ τον Θόον τον ύψιστον των Θόν τον ευεργητή Σαντάμε, εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσε με και νησόγιντο του καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεό το έλεο αυτού και την αλήθεια αυτού και ερήσαν την ψυχή μου εκ μέσω σκύμνων, εκιμήθην τεταραγμένο. Ή ανθρώπων οι οδόντε αυτόν όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτον μαχεροξια οξία. Υψώθηκε επί του ουρανού ο Θεό και επιπάσαν τη γη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν τη ψυχή μου. Όριξαν προ μου βόθρων και ενέπησαν ει αυτόν. Ετήμη καρδία μου ο Θεό, ετοίμη καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξου μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και η θάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με ενσηλέη, κύριε Ψαλώσι ότι η των ουρανών το ελαιό σου και ω εφελών η Τυψότιε επί του ουρανού οθό και επιπάσαν την γίνει δόξα σου. Η άλιστα άρα δικαιωσύν λαλίτε ευθεία σκρίντε ή των ανθρώπων, και γάριν καρδιά νομία εργάζεται στην ναι, ητυγία δική ενχείριση ναι, μόνιση πλέκουση. Απολοκριώθησε η ναι, αναρτολή από μήτρα σε πλανήτη εν από γαστό Ελλάδα σεβδί. Χυμώ αυτή κατά την ομοίωση το όπεο ουσιαστήδιο σκοφή και βιούσει στα ότατε ή τι ούκε ακούσεται φωνή σε πλανητη εν απο γαστο ελλαδα σεβδι αυτη κατα την ομοιωση το οπεο ουσιαστηδιο κοφής φαρμακυμπομένοι παρασοφούν. Ο Θό συντρίψει του οδόντε αυτών εν το στόματι αυτών, τα μίλα στο λαιόντο συνέθλασαι ο κύριο, εξουδενοθήσαι του είδη ορδιαπορευόμενων, τόξον αυτού, έω σου ασθενήσουσιν, όσοι κυρώστα εκεί σαν την αριθίσον, έπεσε πύρε από αυτού και οκλείδον των ήλιων. Πρότου συνιένετε σακάνθα σαν τον τυράμμο, συζώντα όσοι ενοργοί καταπίεται αυτού. Εφρανθίσετε δίκαιο, όταν ήδη τα αυτού ύψετε εν το αίμα του αμαρτωλού. Κύριε Άνθρωπο, η άρα εστί καρπό το δικαίωμα, άρα εστί ο Θεό, κρίνουν αυτού εν γη, δόξα πατρί και η αγιο πνεύματι. <ελυκή> και νυν και αϊκέ αι, στου αιώνα των αιώνων αμυν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, άδοξα σιωθέω. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, άδοξα σιωθέω. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, άδοξα σιωθέω. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύρια Λέισον, δόξα πατρί και η αγιο πνεύματι. Κοινή και ΑΗ και στου αιώνα των όνου να μην εξηλούμε εκ των μου, Θεού και εκ των επανισταμένων επεμέλυτρου έμε, ρίσιμε εκ των εργαζομένων την ανομία και εξανδρών αιμάτων. Σώσομε ότι εδώ ΔΟΥ την ψυχή μου, επέθετο το επεμέκρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, κύριε, ανεφανομία έδρα μου και κατέθινε, εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε. Και σε κύριε Οθό στην Ινάμα, ο Θό του Ισραήλ, πρόσχεστο, επισκέψεστο πάντα τα έθνη, μη κτηρήσει πάντα στου εργαζομένου στην νομία. Επιστρέψου σε σπέραν και λαιμόξου συνοσκείων και κυκλώσου υπόλιν, ειδού αυτοί αποφθέξου εν το στόματι αυτών, και ρομφέντη ασχήλε στην αυτών ότι τι σήκουσε. Και σε κύριε Γελάση αυτούς, εξουδενώσει πάντα τα έθνη, το κράτο του μου προσεφυλάξου, τη ΥΟ Θό αντιλήτωρμη. Ο Θεό μου τέλο αυτού προφθάσινο, ο Θεό μου δείξιμο εν τη εχθρή μου. Μη αποκτήνει αυτού, μήποτε επιλάχθη του νόμου σου, αυτού εν τη δυνάμει σου, και κατάγαγε αυτού ο υπερασπιστής μου, κύριε. Αμαρτία στόματο αυτών λόγους σχηλαίων αυτών και σε λυφίτωσαν την υπερηφανία αυτών, και εξεράς και ψεύδου διακυλίσονται εν συντελεία, ενοργή συντελεία ομή υπάρξωση, και γνώσονται ότι ο Θεό δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων τη γη. Επιστρέψουσμην σε σπέραν και λιμόξουσνο σκίων και κυπλώσουσοι πόλην. Αυτοί διασκολευκιστήσονται του φαγίν, εάν δεν μη χορταστώσει και γογγί σουσίν. Εγώ, εγώ δεάσω τη δυνάμη σου και αγαλιάσω το πρωί του έλαιό σου. Ότι γεννήθη αντιλήπτουρ μου και καταφυγή μου, ενημέρωθη ληψιό σου. Βοηθό μισή ψαλότη ή ο Θεό, αντιλήπτουρ μου ή ο Θεό μου το έλαιό σου. Ο Θεό από σου εμά και καθήλε εμά, οργίστη και ο κτήρι σα εμά. Συνέστησα στην γη και συνετάραξα σε αυτήν, ήασαι τα συντρήματα αυτή ότι εσαλεύθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επώτησε σημά σύνων κατανήξεω, έδειξα τις φοβουμένη σε του φυγείνα που προσώπου τόξουν. Όπω άριστό είναι η αγαπητή σου, όσου τη δεξιά σου και επάκουσό μου, ο Θεό ελάλησεν το αγίο αυτού, αγαλιάσουμε και διαμεριό σύκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω εμώσεις τη Γαλάθ και εμώσεις τη μανασίες και εφραίμ κρατέωση της κεφαλής μου, Ιούδες βασιλεύς μου, μου τις ελπίδες μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υποδημά μου, εμία αλόφιλοι πετάγισαν, πίσα πάξιμε εις πόλην περιοχής, ει της οδηγήσιμε εις της Ιδουμέας, που χίσει ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, κι ούκ ο Θεός εν τις δυνάμεις Δόσιμην βοήθεια ανεκθλήψεω και ματέα σου τηρία ανθρώπου, εν τω Θεό ποιήσουμε εν δύναμη και αυτό σου ξεδενώσει του θλίβοντα εμά. Εισάξω ο Θεό τη ΔΕΗΣΕΟΣ μου πρόσχη στην προσευχή μου, από τον περάτον τη γη προσέχει και εν το ακηδιάστη την καρδία μου, εν πέτρε εξουσάσμε. Οδήγησάσμε ούτε γεννήθη ελπίζουν, πύργο ισχύω από προσώπου εχθρού. Παρικίσον του κοινοματίζου του αιώνα και παστήσουμε τη των τε σου. <Ο>, ότι Σίωθ, όσοι Σίχουσε τον ευχόν μου, έδωκε χειρονομία τη φοβουμένη το όνομά σου. Ημέρα εφημέρα του βασιλέως προσθήσει, τα αίτια αυτού έω ημέρα γενεά και γενεά. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλλειο και αλήθεια να της τη συζητήσει. Ούτω ψαλό το όνομα τη σου ει του αιώνα, το με τα σευχάζουν ημέρα νη ημέρα. Δόξα πατρίκαι, η όκια αγιοπνεύματη. Και νυ και αί και ει του αιώνα μην. Αλληλία, αλληλού, αλληλού, αδξεώ Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλλού, σα ο Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλληλούη, αδειασιο. Κυρία αλληχου, κύριε αλέσχου, κύριε αλέσχον, δώσε πατρίκια ή ό και αγιονί. Και είναι και αήκη στου αιώνα στον όνομ, οχεί το Θεό τα γίνεται και ψυχή μου Παρακότα του Σωτειριών και γάλα αυτό θεό μου και σωτήρμα του λιγότερου μου, ο μισα λεφτό επιπλέον. Έω πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντηση μίσο, στίχο κρυκλυμένο και, και φραγμόσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσοντο από σα τα έδραμων το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντο, πλην το Θεό υποτάχηθε η ψυχή μου ότι παραστόει η υπομονή μου, ότι αυτό Θεό μου και Σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου ουμή μεταναστεύσον. Επί το Θεό το σουτηριό μου και η δόξα μου, ο Θεό τη βοηθεία μου και ελπίσμου επί Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχέατε ενώπιον αυτού τη καρδία Σιμών, ότι ο Θεό βοηθό Σιμών, πλην μάται ή των ανθρώπων, ψευδεί ή των ανθρώπων, ενσυγεί, το δική σε αυτή εκματιότητο επί το αυτόν. Μη ελπίζετε δε εν και πει μη επιποθείτε, πλούτο σε αρέη, μη προστίθεστε καρδία. Άπαξε λάλη ο Θεό δύο ταύτα, έκουσε ότι το κράτο του Θεού και σου το Έλεο, ότι σε ο Θεός, ο Θεός μου, προς Σέ ορθρίζω, εδίψησέσαι ψυχή μου, που σαπλώσει η σάρξ μου, εγγύερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθησι, του ειδίν τη δύναμή Σου και τη δόξαν Σου, ότι κρίσουν το ελαιό Σου υπέρ ζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, σου ευλογήσουσεν τη ζωή μου και εν το σου αρώτας χείρας μου, ως εξ θέατος και... ως... Ω εξταίο του σκεπαιότητου του η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσε ο το στόμα μου. Η ένιωνη μου ονοβό σου και τι τρονίζουν με τι σε μελέτο Οτι οι γενίτη βοηθό μου και ενδισχέ τον τρίγωσε να σου με. Εκκολήθηκε η ψυχή μου, πίσω σε μου δενλάβουν ότι η δεξιά σου, Αυτή δε δεσμάτι ζήτησε την ψυχή μου, εισελέζονται στα κατώτατη τη γη, παραδοφήσουν η ισχύρα Ρωφέα, μερίδε ο δε βασιλεύσε, φραντίσεται επί το θό, επενεθήσεται πάσο, ομνίωνε αυτό, τε στομα μαλαλούν τον άδικα. ο οθό τη φωνή μου, δε με προσέα, από φόβο εχθρό εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν πως τη στροφή σχονιερβωμένων, αποκλείθου εργαζομένων αδικία. Ή την εησυκόησαν ω τροφέαν τα σγλώσει αυτών, ενέτειναν το αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσαν αποκρύφισσά μου μόνο, εξάκοι να κατατοξεύσουν αυτόν και Εκρατέωσανε αυτοίς λόγων πονηρών, διηγύσαντον του κρύψησε παγίδα ήπων, τις όψετε αυτούς. ανομία, ανομίαν, εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσει. προσελέυσεται άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλους νηπίωνε γεννήθησανε πληγέ αυτών και εξουσθένησανε από αυτούς εγλώσσαι αυτών. Εταράχθησαν πάντης οι αυτού αυτούς και εφοβήθηπας άνθρωπο και ανήκηλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιο το Κυρίο και ελπίοι επ' αυτόν, και επενεθήσετε πάντηση ευθύ στην καρδία. Δόξα πατρική, η όκια, και νίκη και αίτη στου αιώνα στον αιώνων να μην αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξηση οθό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξηση οθό. Αλληλούι, Κύριε Ελέσου, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο και νύν και αήκες τους αιώνας τον ονον Αμήν. ΑΝΑΝΑΝ <Τεν> Πέν της λεύης του προσπεπευότης, πιστη κράζομεν, σύχης εγκάτους, Θεόμα χάρησε προφήτα και πρόδρομεν, τόν πειρασμόν και κινδύνον των ταρακτών, κένων σημάτων των ξάρων κατεύνασων. Και μαθαίνω στον εχθρό τη μέρα που λέγματα, πετούμενο σημαίνω με το Πατρίκη, τον αχλοφόρο σου, την ίδια κύριε, υπερευέρα σα ω ότι ενίσχυσα σε αυτού που θα πάθουν οι μηχανέ. Ενίκησα να βρει δύναμη ο Θεκέα πέλα από όλοι αμάτων αυτόν αυτόντε εσύ και εσύ εσύ θύμω, ειρήνη παράσκου το λαό σου. Δόξα Πατρή και Ιω και Άγιο Πνεύματι, και νοικέα Υιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Έχαστος όπου σώ σώζεται κι και προστρέχει, και πια η διάφτη καταφύγει, πω η Θεό το και σκέφουσα τα ψυχασίμου. Κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, Δόξα Ελέισον, δόξα Πατρίκη, Αγίο Πνεύματι, και νυγκαία Αίκη στου αιώνα των όνων Αμήν. Ελέισον ο Θεό κατά το μέγα, ελεό σου και κατά το πλήθο των εκτυρμών σου εξάγειψαν το όνομά μου. Επί πλοίον με από τι ανομίας μου και από τι αμαρτίας μου καθαρισόν ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν εν οποιών σου επίησα, όπως αντικαιωθείσαιν τις λόγες σου και νικείσαιν εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρη εν ανομίας είναι λήφθην και εν αμαρτίας εκείς εσέ με η μου. Η δούγαρ αλήθειαν η στα άδυλα και τα κρύφια σου σοφ Βραδιείς με, με και καθαριστήσω πληνίσμε και υπερχιό να βρακανθήσω με. Ακουτίς και αγκαλίασιν και να αγαλιάσονται ω τα τεταπινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσης τας ανομίας μου εξάλλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον ενεμίω ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγέννησον ετς εγκάτις μου. Μία απορρίψη από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταν Απόδο με την του συνισωτηρίου σου και πνεύματι τη στήριξόν με. Διδάξω να μου τα σουδού σου και σε βίσε επιστρέψου επιστρέψουση. Ρίσε με εξ ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ενασύν σου. Ότι ή θέλει να έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκήσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα στετριμμένον, καρδίαν στετριμμένον και αταπινωμένον ο Θεός που το εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν και, και η ευδοκία σου την και η του τα τύχη, Ιερουσαλήμ. Τότε η ευδοκία στη Σιάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ίσως, συνέβη το όλους σου μόσχους. Ναι, <Τι> θα μας τα Και λόγω διασώσω σαν δωμάσιος μικρότημο θεό. Δόξα σύω θεό, σύμμον δόξα σύ. Εάν τους θερμόσα δεν πειράψο μεν ψυχή, εγγίζει ο λυφθείος ανάψω μέσα σπράξει. Ως περπέδρα λαμπάδας, όπως τι ουδείχος τύχομαι, <χιώσω> με το Κύριε αλόξος, γαρδεδόξος Θερήκων και αναπαύτη μέρη με τάλασσαν. Μετάκρους έξω όλης πληχής, εσώ στέμου αλαιμόν ασείς, εγώ είσαι καρδέζον, δες μου κάτι λιμένος, προς μόνον τον Δεσκόδη του τον Ζήλου, ψυχή και σώζη ευχαιρών. Βοηθός και σκεπαστής, εγενετομήσω τη Λιάλου, τος μου Θεός και ο Ωξάς ο Αυτός. Ακού... Θεός του πατρός μου και ο σωτήρος ο θαργομυρός, η σιρός, η δερισινός, η ο δόντε και βραχιόνο, η ποίδεν κανήτι, αντροπόνοι, ευχαριστούν δες Ιησού Χριστό. Οι δύο συντριβούν πολέμους, οι δύο σωματός, και την δύναμη. Οι άτρια νοφθήνοι μορτυρές φασιλείς πιστής ηθίκη των ληξώνων έξι σαν γλουμελώσιν, ψυχώς ναι και σωμάτων, κατά χρέωσιν μας γεραίρον τα σαήν. Όν το εκάλυψεν αυτούς, κατέβησαν εις μυρθόν ο συλλήθος, αθανασίας μάνας Χριστόφερουσας, τα μελογική, πικρίας ψυχοφθόρων παθών με, παρθένε Παναγία, όπως πίστη δοξολογώ σε εξεγούς. Τότε έσπευσαν οι γεμόνες εδώ και άρχοντες μου αβητόν, έλεγα με αυτούς τρόμους, εδάγησαν πάντες οι χαρτικούντες φανά. Συρεύουσεις νηδίως βλάστημα αυθείου, με τον αρετόνε εμπλαστάνει. Mm -hmm. Το Θεό πρέσβε με σ' Λιονθηκά τυφία και των τον Έχει πέκτης διαλύας τον Κύριο Πρότρο με. Επιπέσει επαυτός και τρόπος, Με βρέχει ο σου απολυθωθεί τόσα. Του ηλίου της δόξης μέχει στον σόσπε, προτρέχω να στείλ εγγύηση του την κινάμε σαν καταφευρίνοντος, του τόνουν οι γέντευε διν σχοδιστή σαν ψυχή μου. Πάμε σε φοιμήσες εσύ που της Ευρώδρο με. αν παρέλθει ο λαός σου Κύριε, έως αν παρέλθει ο λαός σου τόσον εκδείξω τη ζωή της Ελλάδης. Παραπλύσε και ω εκ τα φωτεινά, το ανάστησον δέο με το ξεπρότροπε. Ο κατεκράσο, κύριε Αγίασμα, ο ίδιο μα ανεχείρεξο. Μετά τον Αρκανέρο, μετά τον Αγίαρο, Βαρτέλε, μετά αγίον, τον Αγίο Ναφάτων, τον έξω, κύριε. στο θάτρο γιαξου εσττεερεόθηκα ρδια με ν κυριίο η σότι κέρας με θω Επλανεί και μεθούς μουντο σόμα μο επρά την σωτήρίοσου Ανα δόλύ τηηλάντροφου υπάργων ανατολού ανναά λλωμιτεέ ο μεερδικέ οσύνήσ πως εξέρω με παάρθό αν να προσσείους γ και Έτσι κι αλλιώ καρπά του παραδείσου μάρτυρε. Τι και το φίλον ήθορεύουνε. κρατήρες προχέονται. Στο χώμα το Άγιο να νεφίστηκε. Μη καρπάσετε, Μίλαν, είτε ξηλά μη υπεροχή. Τι δεξιδεύουνε, μεγάλο ρημάνι. Έχου το Μία εγκλίστη σώμα σύγκτομη περιφέροντες οι απλοφοροί μάρυρες. Τα σμυριάδας και τροποσαντών, δεξ' του κόσμο πράγωρος, τριάντα μέρη στον καταγγέλοντε. Ότι Θεός γλώσσαν Κύριος και Θεός ετοιμάζον επί τη δεύματά <και> Του. Πάτρε νομί τωράχαντε με τα νόμου και το Χριστό προσφρέσουν. Και τον θέσμα τον Ιησή, Θεούς αγαπή, τούτον ήρερο, Της πάση να πέργασε, παγκορδές πεινά. Λούς έρχειν το, το εκομένο, και ευλογήσεν έδει δικαίνο, φόρη του λόγου γεννόμενος, απ' της ταφωνάς τον τιμώντρωσε, προς αυτόν η καρτεύθυνο, και θέσμα τον απεσύνη, Είμαι εσύ Θεία, ειμην πεισή παράσκου, Κύριος ασθενή πείσης των αντίδεικων αυτού, Κύριος Άγιος. Τη μαρτικά συνόμησα και δίνωσο όσο και ψυχήν κατερήπωσα. Διά Του το δέομαι, διά Του Σου βαπτιστού και μη καυκάς το σωθός εν τη σορφία αυτού και μη καυκάς το δυνατός εν τη δυνάμει αυτού και μη καυκάς το πλούσιος εν το πλούτο αυτού Ε νέρι μία πλανόμενον η δόνο μου το θρέμασε οδηγόντε που νέου λαού νικέτε εγώ πρότρομε προς μεταλλίας οδόν οδηγήσονε ναι το καυχάς το κακόμενος εντός ειν και γινός τον Κύριο και πίν κρίμα και δικαιώς ειν εν μέσω της γης συν αποστολείς το φύτες οι ερουργήσιν μάρτης συνάφτατες συνδεσάχνω την άμεση το Υιό σου πρέσβευε το ιχτήρισε ημάς του σε εινούντας η Κύριος ανέβης ουρανούς και ευρώτησεν, Αχθώς χρυμία καγείς δικαιώσον, Ανίσταξον τον πυξόν, τον της ψυχής διαπληρών πνευμάτη, ναι Της νόητης αρδοθένος η επαστάδος εσκήνωσαν. Σιεδός εσύν της βασιλεύσιμον, και η ψωψη κέρας Χριστόν αυτούν, Ρεόν τον παραδραμόν. Έσπευσας, τα τεχνά έσπευσάς, θα μη ταμός ρε οπλά, μ' αρθηνία, ναι, εγκορπώσαστε. Πατρί και Υιόρ και Άγιο Πνεύμα θεί, στενούμενος πλατισμό, ασπιτικής διαγωγής ως είναι, πλάτος τεχνών ναι, έφτασάς, το του παραδείσου γιθόμενο. Μν τοωνμουρανό μη το να πει και πάσαν την ζωή, μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Μότησή, ο Θεός ημών, κι εσύ την δόξα αναπέμβω, του Πατρίκη, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Υιδική ΑΕΗ και εις τους αιώνας των αιών μου. Αμή. Εν πέτρα εξεβίας προσερίσας τον πόδα σου <συρίζει> <συρίζει> Εκφρούντες μεθοδίες, απερίγρεπτος έμεινας. Τηρή δεν θερμαρθείς των υγωνών, της πίσσαρτων ενέβαλες διχτής. Ευθελούς, Ιωσμά της Επισκοπής, τη Θείαντρος Ιζόμενος. Δόξα το δεδοχώ της Ιησύη. Δόξα τον σε αντί. Δόξα το ενεργούν τη βία σου. Πσυμιά μα δούξα πατρρι και ού και αγιοπνεμματι και μην και ά και ι πουσεόνα στον νεόνου ναμή ταας σου τα στίασες στον τί στην εβαστασό παρτέλε πανητία σεκωνθέλα χιστόδηκ πρτίνους άδι όπι σουν πριστό ηιδρόσα στε ημαν σε πύραζν και πάθω και των κινδύνων τους εφημούδα σε βόβο και βόβο Δόξα τω έρητης αντιένσι. Δόξα τω προερχόν Δόξα το ελευθερών σαν γημάς διαδοτώπους Έτσι και έκυρι του κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ο Θεός, τι συχάρι; Τι Κυριεύεις; Τι συναγίας αγκαλιάντου και ιππασίων συνιστά; και Μαρίας με τα φάλου του Λαγιον μου σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σωτεία τους οι και σε την δόξα να προειπούμε το πατρικό το ιό και το ιόπληθμα της νίν και αΐ και ιστούσε ονας τον εονο. Αμήν. Όσο σε συντηνείς εσύ ας δούκη μου και απλητείς προέρεση την μια και εριμού καρτερός η κοντού η δύναμα και συνειστορά. Σε βαξύο σε με Μαρτυριαρόν τον Αισέβαστον. Αυτός γαρ τον οφην κατεπάτησε. Αυτός γαρ κατεπάτησε. Από περάτων εός περάτων διέξυθεν των τον, τον, τερ, τον τερπνώναρετον και τον ενσεων θεον σου. Νέο γάρ τη ηλικία ἐρίμης ἐπόθησας ἐν διητάστῃ ��ίμνους Χριστῷ ψαλμοδίας ἐφχάσανα πεμπονα ἡ μερεντή και σινάχxon ἐν δεσπόνιες καὶ δάκρυσιν αγνός τὸν βίον ἐτέλεσας καὶ σοφός τὸν ἀρχε κακονήσκηνας αὐτός γὰρ κατεπάτη σα. αὐτός γὰρ τὸν ὄφιν κατεπάτησας <ερίζω> <ερίζω> <ερίζω> δεκάτη τρίτη το αυτού μηνός, μνήμη του οσίου πατρόσιμον, Μαρτινιανού και των δύο αγίων γυναικών, <coughs> ζωής και φωτεινής. Μαρτινιανός, αρχική σβέσας φλόγα, φεύγει τελευτών, μη τελευτώσαν φλόγα. Εν τριτά τη δεκάτη δέ δε μας εξέδει Μαρτινιανός. Θέλουσα ζωή, ως άλλη Εύα πάλε, Μαρτινιανών μιάνε ζωή έβρεν. Έχει φωτεινή εκ πικρού ναυαγίου του Χριστού Βασιλείας ως δώρον. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Μαρτύρων Ακύλα και Πρισκύλης, συνεργατών του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τμιθέν γίνεων Ακύλας φυσί βλέπουν ούκαν προς το μήν Κάρας. Μνήμη του εν Πατρόσιμων Πατρός Συμών Ευλογίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρία. Ψυχήν δίδος ευλόγι ευλόγιος Κυρίου, βοών προ αυτήν Κύριον σον ευλόγι. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Πατήρ και στα σταυροθέντες τελειούνται. Πατήρ συν Υιός σταυρικών Πάσχη Πάθος, υπερ Πατρός του Δόντος Υιώνης Πάθος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της κοιμήσεως του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Συνών, Σημεών Εμάνια, Βασιλέο της Σερβίας του μυρωβλίτου και εκτίτορος γενομένο της εναγγειούρι, η Εράς Μονής του Χιλανδαρίου, Τίσου και με Πάτερ σε τον βλύσαντα μύρον εξουτάφου, Νίμη του Αγίου Γρηγορίου κονίσκι, Άρχιεπισκόπου του Μογίλευ και Υπερασπιστού της Ορθοδοξίας της Ορθοδόξου πίστεως Ενοροσία. Πολλά μοχθή σας υπέρορθοδοξίας, και όργιος πολλά τιμάτε. Τι αυτή ημέρα εμαρτύρησεν εν Κρήτη ο Σιωμάρτης Διονύσιος ο βατοπεδινός, υπό των Αγαρινών, τη καθαρά Δευτέρα του χιλιοστού οκτακοσιοστού εικοστού δευτέρου έτους. Ζώνης συνοδός της Παναχράντου κόρης, Μάρτης Διονύσιε απειγχονίστης. Τε στον σον Αγίον Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. <Καλίου> <Καλίου> Δεν σκραγάζω, σε πάντα τα ευλογή. Εκτό και ημέρα, η μέρα, η λάσπη. Επιστρέψε, θέλει σου λοιπόν ο ψυχή. Λίγου σαν καρπό με καρδία. Μια καρπό σε έπιθαν άπαξ Vorrei sin dal tuo prosopo che io mi maschero ενώρα tu e Υπότιτλοι